Φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια τη κρίση, που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Νάτ και η θετική είδηση που λέει ο Αλέξη Τσίπρα, να λέμε και καμιά θετική είδηση. Εδώ μα τη λέει ο Δημήτρη ανακόπλου. Είναι η πρώτη φορά που δεν έχουμε επιβάρυνση. Ενώ κλείνει η αξιολόγηση, κλείνει, δεν έχουμε επιβάρυνση. Κάτι, 4 δι μέτρα που και οι ίδιοι λένε ότι θα έρθουν ω μέτρα, δεν είναι επιβάρυνση. Θα το πούμε αλλιώ. Μπορούμε να βρούμε διάφορα ονόματα να δώσουμε σε αυτήν την επιβάρυνση αλλά επιβάρυνση δεν θα την πούμε το είπε ο εκπρόσωπος εμφανίστηκε σε εκπομπή της ΕΡΤ στο απόγευμα και είπε αυτό ακριβώς δεν το έχουμε μοντάρει δεν χρειάστηκε άλλωστε δούλεψε για μας πριν από μας Είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια της κρίσης που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση Μπράβο! Ξέρετε, σε... θυμάστε πάντοτε στι αξιολογήσει για να μιλάνε για δημοσιονομικό κενό. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πια δημοσιονομικό κενό. Μιλάμε για αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματο με μηδενική επιπλέον επιβάρυνση. Η αλή και η υπεύθυνη μαντά, Μέρκελ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα τα οποία δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μα. Υπότιτλοι Θα έχουμε μέτρα, αλλά δεν είναι επιβάρυνση όλο αυτό. Αλλά θα έχουμε και κάποια μέτρα που ποτέ εμεί δεν θα τα επιλέγαμε. Αλλά θα έχουμε μέτρα, αλλά δεν θα είναι επιβάρυνση ταυτόχρονα. Όλα αυτά από ένα πρόσωπο προσπαθώντα να εκλαϊκεύσει, να αναλύσει, να περιγράψει, να πλασάρει, να πουλήσει. Όλο αυτό που γίνεται και που θα έρθει στη Βουλή γύρω στι 10-12 Μαου, κάπου εκεί, να το ψηφίσουν με το περίφημο ναι σε όλα. Και καταλαβαίνει ο καθένα τι σημαίνει αυτό το ναι όλα. Το έχουμε ζήσει και από του προηγούμενου και από του προ Τι ακριβώς σήμαινε αυτό το ναι σε όλα τι σημαίνει στι ζωέ, στα κεφάλια του καθενός. Το τραγούδι περιγράφει λίγο, έχει βαλκανικό ήχο, Βουβαμάρα είναι ο τίτλος, ε, δεν ξέρω αν ελληνική λέξη είναι υπάρχει και πάνω στη Ιουκοσλαβία ή θέλει να περιγράψει μια ησυχία. Μόνο Βουβαμάρα δεν υπάρχει στα Βαλκάνια, το ακριβώ αντίθετο αυτή την εποχή και πάντα απλά σκεπάζονται από κάτι ψηλοανακοχές και κάτι ψευδεστήσεις ευμάρειας και ηρεμία και η ισότητα, αδελφοσύνης και αλληλεγγύης αλλά στα βασικά του κυρίως η Γικοσλαβία είναι στα βασικά της είναι όπως την ξέρουμε φαίνεται αυτό και με όσα συνέβησαν χτες στα Σκόπια με όσα συμβαίνουν στην Κροατία όχι τόσο βέβαια εκεί στο Μαυροβούνιο, στη Σερβία, στη Βοσνία και λίγο αριστερά όπως κοιτάμε το χάρτη στην Αλβανία, στο Κόσοβο, πάντα. Έτσι κι αλλιώ με τα κρατήδια που δημιουργούν και τι αποφάσει, γιατί όλα αυτά έχουν προέλθει από κάποιε αποφάσει που έλαβαν μεγάλε δυνάμει. Εν πάση το τραγούδι προσπαθεί κάπω να περιγράψει αυτό που δεν ισχύει. Μιλάει για τη βουβάμάρα, την ησυχία δηλαδή. Βέβαια, η βουβάμάρα έχει και μια άλλη έννοια, όχι ακριβώ ησυχία, ίσω και η ησυχία δια τη βία, της τη απειλή, ιδια του εκβιασμού. Οπότε αυτό το τραγούδι υπάρχει, περιγράφει αυτά που γίνονται εκεί στα βόρεια, για εδώ τα νότια και στα νότια έχουμε το Δημήτρη Τζανακόπουλο. Αυτή την κατάσταση παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ <ΣΣΣ> Αυτή την κατάσταση παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ Και προσπαθούμε ε, μέρα με τη μέρα, βήμα το βήμα, ε, να την αλλάξουμε Θέλω να σας πω μερικά την πράγματα Την άγρια δεν μπορείτε να την αλλάξετε Ακούστε, πω, η άγρια φορολόγηση δεν νομίζω ότι μιλάτε προφανώς για ένα που <ΣΣΣ> Προφανώ για ένα. Για το ότι το σύνολο μάλλον τη φορολογική πολιτική έχει καθοριστεί από την κυβέρνηση Σίρζαν Ελ. Μάλιστα. Δεν είναι η φόρη τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά τα κομπιάσματα και μετά την ερώτηση που προφανώ δεν την περίμενε για την άγρια φορολόγηση. Βρήκε να πει κάτι ότι δεν το έχουμε καθορίσει. Εμεί υπήρχε, μα εκβίασαν. Το βρήκαμε από του προηγούμενου. Κάνουμε ότι μπορούμε να μείνουν έτσι. Θα πάρουμε και κάποια άλλα μέτρα που δεν έχουν όμω επιβάρυνση. Αυτό ο χειρό ο πολύ ωραίο που πιάνει σε μερικού από ό,τι φαίνεται πιάνει γιατί επιμένουν συνεχώ να τον λένε και μάλιστα ανανεώνουν και τα. Επιχειρήματα. Ο Αλέξης Τσίπρας όμως που είναι πιο ειλικρινής, πιο προκλητικός και πιο τολμηρός έρχεται και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Πολύ είχατε καλά, δηλώσει ούτε πνω, ένα ευρώ σας απαντώ, μέτρα και, και μας ήρθαν λέω, μέτρα ότι λίγο μια, κάτω από τα τέσσερα δις. Φέρνουμε μια συμφωνία η οποία συμφωνία έχει μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στον, στον ύπνο μα. και υπεύθυνη Μαντάμ Μέρκελ Μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο στον, στον ύπνο μας Αυτά τα πολύ ωραία. Στον ύπνο του λοιπόν ή στον ύπνο όλων μας θα έρθει το μηδενικό ισοζύγιο, όπως το είπε. Με εκεί όντως συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα στο δικό τους ύπνο και στον υπολείπον τον ύπνο συμβαίνουν κυρίως εφιάλτες στον ύπνο του λαού που είναι και μεγάλος και διαρκής και όλες τις ώρες της μέρας. Αλλά στο δικό τους ύπνο οραματίζονται ότι είναι αριστεροί και εφαρμόζουν αριστερές Μην του το χαλάσουμε και μην χαλάσουμε και των τον άλλον ύπνο, ακόμη και με του εφιάλτε. Είναι ωραία αυτοί οι δύο παράλληλοι ύπνοι. Συνδέονται με κάποιο τρόπο. Ο Άδωνη, όταν ε, πουλάει τα βιβλία, δίνει και δώρα. Θα έχετε δει, θα έχετε πέσει, θα έχετε αντιληφθεί. Μάλιστα, από εκεί προέρχεται και η περίφημη φράση Τα λιγουρεύεστε. Έτσι λοιπόν, χτε που έκανε την εκπομπή, έδωσε αυτά που δίνει καταρχήν. Αλλά το δώρο που έδωσε αμέσω μετά είχε μια πρωτοτυπία. Και πάλι στο, στο, στο πακέτο τη ημέρα.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 <Φε.'"> δηλαδή, δεν βίδωσε καλά το μπουκάλι της Μολότοφ Κάπου κόλλησε το βίδωμα, πας εκεί στο <Τουσοξο communist> ε, κολλι, googλε, σου το φτιάχνουν Δεν βρήκες, ξέρω εγώ, καλή, καλό μείγμα βενζίνης με πριονίδι για να πιάνει καλά η φωτιά Πήγαινε και να ζώσουν το καλό πριονίδι και την καλή βενζίνη το <Δελόν>, Ιρονδύ... Δεν βρήκε εγώ σφυρί που να σπάει εύκολα μια βενζίνη να πά εκεί στο εξουσουτικό κι έψε τα εξάρια και σου δίνουν το καλό σφυρί. <Δελίου> Αυτό είναι δώρο. Ο ίδιο ο Άδονη το ακούσατε το έδινε χθε από την εκπομπή του, έχει level, ε, Είναι πολύ μπροστά και δίνει πολύ ωραία δώρα τώρα τελευταία. Αν το καλοσκευτείτε δείτε τα τηλέφωνα τα σχετικά όλε που ενδιαφέρεστε. Είστε αρκετή νομίζω. Ε, θα βρείτε εκεί το σωστό γιατί ξέρει να δίνει και να μοιράζει ο Άρχοντα. Δεν είναι τυχαίο. Ε, και επειδή η Βενεζουέλα έχει ξανάρθει στην επικαιρότητα, για την ακρίβεια, δεν έφυγε ποτέ από την ελληνική επικαιρότητα κυρίως κυρίω την επικαιρότητα έτσι όπω την αντιλαμβάνονται τα μέσα ενημέρωση, γιατί κάποια από αυτά θέλουν να χτυπήσουν την κυβέρνηση, εδώ τη δική μα, την αριστερή, και χτυπάνε το Μαδούρο, πολύ ευφιέ. Το κάνει και η Νέα Δημοκρατία, μάλλον πλεονασμό. Νέα Δημοκρατία και κάποια μέσα έχουν την ίδια ακριβώ στρατηγική και άποψη και αντίληψη, δεν το κρύβουν, το κάνουν εξόφθαλμα όπω ταιριάζει σε τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν η Βενεζουέλα έχει έρθει ξανά, αλλά πρωτοπόρος και πριν από όλους είχε περιγράψει και είχε δείξει τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτός που δίνει δώρο το αντιεξουσιαστικό, όπως το λέμε, ΚΕΠ. ξέρετε, μας λέγανε να γίνουμε Αργεντινοί. Ο κύριο Τσίπρας τη λέξη αργεντινής του την έχει απαγορεύει, δεν τη λέει πια. Μετά μας είπε να γίνουμε Βενεζουέλα και ξέρετε τι έβλεπα χθε στον BBC. Έβλεπα πως σκοτώνονταν στη Βενεζουέλα για ένα κολόχαρτο. Σκοπέζαν ξύλο, το ποιο θα πάρει το χαρτί υγείας. Αυτό ήθελα να μας κάνει ο Τσίπρας. Από αυτό γλιτώσαμε κύριε Παπαδάκη, να από μην το πούμε. Εγώ σας... Από αυτό γλιτώσαμε. <χει> Για ένα κολόχαρτο. Για μιαν Ελένη, για να πούει στο αδιάλειπνο θα μπορούσε κάποιο να το συνεχίσει με το περίφημο πήμα. Ε, αυτά έλεγε τότε έχει μείνει, έχει μείνει και το προσωνύμιο Βλέπω στα social media Σε ανύποπτο χρόνο τα είχε θέσει όλα αυτά Είναι συνεπείς πρέπει να το παραδεχθούμε Από κοντά όμως για το ίδιο Κομβικό για τη ζωή μας θέμα Ο Γρηγόρης Ψαριανός Ελληνικέ λαέ Οι Ευρωπαίοι μας εκβιάζουν Μας απειλούν Μας βάζουν όρους Μας φύγουν τη θηλιά στο λαιμό Ζητάμε από τον ελληνικό λαό Την στήριξή του με ένα δημοψήφισμα ή κάτι τέτοιο να, να μπούμε στο πρόγραμμα που μα προτείνουν οι δανειστέ ή αν θέλετε να σηκώσουμε τη σημαία τη Βενεζουέλα. Κάτσε τι με... τη σημαία τη Βενεζουέλα. Είναι για και να τι με τη σημαία τη Βενεζουέλα. Ε, η συντρόφισα Ακέτη και η συντρόφισα Ακέτη μαζί με τον σύντροφο Γρηγόρη να υπογραμμίσουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο ενημερωτικό τοπίο γιατί όλα αυτά εντάσσονται στην ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πρέπει να ξέρετε ποια διαδήλωση έγινε ο Καράκας, σε ποιο δρόμο, σε μια γέφυρα συνήθω γίνονται αυτά. Ε, τι συνέβη ακριβώ, πόσε σφαίρες έπεσαν από εδώ. Αναλυτικά γνωρίζουμε και ξέρουμε, παρακολουθούμε τα πολύ ενδιαφέροντα ε, θέματα που έχουμε εκεί στην Νότιο. Αμερική, Να έρθουμε εδώ στα δικά μας που επίσης έχουμε ενδιαφέροντα θέματα γιατί δεν υπάρχει λιτότητα, το καταλαβαίνει ο καθένας αριστερά και λιτότητα, όπως λέει ο Τζανακόπουλος, δεν ταιριάζουν. Ε, ούτε η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το δόγμα της λιτότητας. Μπράβο! το οποίο προωθείται εν από τις συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη ούτε οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν αποδεχθεί την δική μας πολιτική ατζέντα ή το δικό μας πολιτικό σχέδιο. Ωραίο είναι αυτό. Ούτε αυτοί έχουν αποδεχθεί το δικό μας, ούτε εμείς το δικό τους. Αυτοί σίγουρα δεν έχουν αποδεχθεί τη αριστεράς, τη κυβέρνησης της αριστεράς, τα σχέδια, αν υπάρχουν τέτοια. Α, για το πρώτο... Ο καθένα γνωρίζει από του Έλληνε πολίτε τι ακριβώ έχει συμβεί, ποια είναι τα αριστερά σχέδια και τι ακριβώ εφαρμόζει στην πράξη από αυτά τα περίφημα αριστερά σχέδια. Μην του το χαλάσουμε και αυτούν. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία που λέγονται, γιατί πάντα λεγόντουσαν κυρίω από κυβερνητικού εκπροσώπου, διάφορε μπαρούφε. Αλλά εδώ είναι όλε στον αέρα. Δεν πατάει καμία στιγμή. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Είναι υπερβατικό. Τα λέει και με ένα ύφο έτσι αργό, μακρόσυρτο, έρνει τα φωνία εντα. Μέχρι να βρει την επόμενη λέξη για την εμπαρούφακη επόμενη λέξη Ψάχνει εκεί στο καλάθι της μπαρουφολογία, Το έχει πάντα δίπλα του Και έτσι αργά αργά λέγονται αυτά τα πολύ ωραία που λέγονται 21 200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας Εμείς έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη ώρα από τις 12 Τώρα σας περιμένει είναι έξω Κουράστηκε εδώ Πήγε έξω να μιλήσει με εσά λίγο Να πάρει τα πάνω του Με χαρά, ξέρετε τι να κάνετε, σχηματίστε τον τηλεφωνικό αριθμό και είναι πάντα κοντά σας μία ώρα το 24 ωρο τις άλλες 23 είναι για τον ίδιο και για άλλους. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και ενώ no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. ή να στείλετε μήνυμα μέσω mail στην διεύθυνση βέβαια την ηλεκτρονική η οποία είναι Ο Αντώνης Μορτάκης ήταν και την προηγούμενη ώρα, είναι και αυτή την ώρα κοντά μας εδώ στο ήχο. Και με το κλισέ νούμερο 623 του Δημήτρη Τζανακόπουλου που λέει ότι είμαστε διαφορετικοί από την προηγούμενη κυβέρνηση, δεν είμαστε σαν το Σαμαρά, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και θα φανεί ποια είναι τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια μεταξύ ε, αριστεράς και δεξιάς. Μεταξύ ε, αριστεράς και δεξιάς Αν και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα αυτό μπορεί να γίνει σαφές Διότι ναι, δεν είναι λέει. ίδιο το μείγμα της πολιτικής Το οποίο ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση ναι. Με την πολιτική την οποία ασκούσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για παράδειγμα Άσπρος σκύλος, μαύρος σκύλος Mas mas Go back, ani to mnie Merkel.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 Πολύ ευχάριστο γεγονό το είναι αυτό έτσι όπω μα το περιέγραψε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο Βουβαμάρα. Ε, σύμφωνα με αρκετού ακροατέ, μα το θυμίζετε εδώ, το έχουμε πει και παλιότερα. Σημαίνει στα σέρβικα, όπω λένε οι ακροατέ, Πασχαλίτσα. πασχαλίτσα. Εμεί εδώ δεν θα αφήσουμε την πραγματικότητα να μα χαλάσει αυτό που έχουμε στο μυαλό μα και αυτό που θέλουμε εμεί να συμβεί. Βουβαμάρα σημαίνει Βουβαμάρα. Αυτό που ακριβώ συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια. Η Πασχαλίτσε είναι για εσά που ξέρετε ακριβώ τι. Συμβαίνει και δεν είναι ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει ευτυχισμένοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι ξέρουν ή φέρουν την πραγματικότητα στα μέτρα τους πάρτε για παράδειγμα έναν ευτυχισμένο το κρίσιμο είναι τώρα και η στάση ευθύνη και για μένα προσωπικά την κυβέρνηση αλλά και για τον πολιτικό κόσμο της χώρας είναι να μπει ένα τέλος σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια που μπήκαν από το 2010 και μετά <σχελίδι> το... αυτά τα μέτρα τα οποία, για τα οποία μου ασκείται κριτική Είναι το εξιτήριο από το πρόγραμμα. Το Έχουμε μέτρα μαζί με αντίμετρα το 19, μετά, το 19 και, το και το 20, εάν και μόνο αν πάρουμε εξιτήριο από το ναι. πρόγραμμα. Ο στόχος κύριε Χατζνικολάου είναι να κλείσει η αξιολόγηση και αμέσως να βγούμε στις αγορές. Το ώστε αυτό να μας δώσει τη δυνατότητα À, στο τέλο του προγράμματο να έχουμε και μία οριστική έξοδο από την Επιτροπή, Ευρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σα ανακοινώσω ότι το Ιατρικό Συμβούλιο τη Κλινική μας απεφάσισε να επιτρέψει την έξοδό σα από την κλινική. Γι' αυτό μιλώ για εξητήριο. Ορίστε το εξητήριό σα. Έτσι μου έρχεται να τραγουδήσω. ήτια, ήτια! Εσύ είναι πω, πω, πω, πω. μην ανησυχείτε, είναι αποχώρα. Δεν, δεν είναι αποτρέλα. Λουλούδιασμένη, όχι, είναι εφιασμένη, πήγε να πει ο ο άλλος τύπος ήταν ο Πρωθυπουργό της χώρας που το έχει δει ως όλο αυτό που συμβαίνει άρα παραδέχεται ότι ε, είναι ασθενής ο κόσμος, η χώρα, ο λαός γιατί εξιτήριο παίρνει κάποιος ασθενής αν το πάρει, αν έχει γιατρευτεί, αν έχει γίνει καλή θεραπεία, αν, αν πάντως ασθενής κομμάτι του ασθενούς ακούμε τώρα <στολή> Έλα. Έχω πολύ καιρό να σε πάρει. Γιατί ευρωγορή μου, γιατί. Γιατί τι να κάνει παλιό ζωή, αλλά να σου πω κάτι. Τόσα ανέβρα με αυτό που άκουσα ότι άλλο είπε την παλάτι του κυρμένου είναι του φακανάκι ρεφίλε, θα καιρό να νιώσω. Γιατί ήδη σου κάνει εντύπωση. Σε πω κόσμο έμαθε την παλάτι του κυμέντριου από το φαγανάκι. Επιτελεί λειτουργή μα Φακανάκι, όχι μόνο του χρυσαβήστε. Και να σου πω και κάτι. Είναι γεμάτο. Χρισταβητε, ανίδε, βλάκε, συλίδε. Και το βλέπετε 80% ρεφίλε. Δηλαδή, με ξεπερνάει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Αυτό Θα πρέπει δεν θα έπρεπε να θα έπρεπε να σου κάνει καθόλου εντύπωση. Τι hey, έγινε, χαρούμενη ατμόσφαιρα βλέπω. Έρχεται από τη μία η Τρόικα για τα μέτρα, στο survivor, χορεύουν, τραγουδούν. Τι ωραία που είμαστε, ρε παιδιά μου, δεν συμβαίνει τίποτα στην Ελλάδα, αι. Κλείνει η συμφωνία, δεν τραγουδάνε survivor να χαρούνε. Ναι, είναι και αυτό, αλλά αυτή είναι η σειρά για τον Δομήνικο. Δεν είναι συναντά. Χαίρονται από εκεί. Χαίρονται με στο Skype, τι θε τώρα. Ξέρει τι μου θύμισε, αυτό με τα παρατράγουδα, με την 90 Πάνια. Δαδημο, δαδημο, δαδημο. το φιλισθού. Δεν είναι Φέβαια, μακριά, ποιοτικά δεν είναι μακριά.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 Ακούσουμε, αλλά είπατε και χθε στην Ελληνοφράνια. Πρέπει ο Κίμ να πατήσει το κουμπί. Έμα, Εφ δεν το πατάει όμω, δεν το πατάει το γάμπι. Τι λέω, Καλά μου τη έξω από το γυμνάσιο. Πε του ότι από το δημοτικό πρωτή δημοτικού, άμα δεν κάνουμε πέντε λεπτά μάθημα για το σερβάιμο, δεν αρχίζει το μάθημα. Δάσκαλος. Όχι, πάει. Οκ, ο λογική απάντηση. Είμαι, okay. είμαι καθηγητή κρατικό στο σχολείο και είμαι σε δημοτικά. Και ήθελα να σα πω ότι το θέμα το Survivor δεν αφορά μόνο το Γιάνιο και του έφησε. Τι άλλο φορά. Τα παιδάκια, τα μικρά, τα πολύ μικρά, έρχονται και αν τη συζητήσουμε για το τι μένω τι γίνεται ποιος τραγούδησε, ποιο τραγούδι, πιο τον τραγούτη, δεν μπορούν να ηρεμήσουν. Ε, λογικό δεν είναι. Δεν ξέρω τι κάνουν οι γονεί, είναι απίστευτο αυτό Οι κομμάτι. Γονίσει τίποτα, βλέπουν και αυτοί Survivor Σερβίβο μαζί με τα παιδιά, τι κάνουν. Μαζί όλοι παρέα, Παραγέλουμε και τρώνε και βλέπουν όλοι μαζί Survivor, Αλλά βλέπουν Survivor ω την μία τη νύχτα. Ναι, γιατί τελειών μία. Και Είδη... δεν του ενδιαφέρεσαι, δεν του αφορά. Μόνο μη βάλουμε ενιά αντί για δέκα στο τέλος των έλεγχων εκεί θα θυμηθούν να Και γιατί δεν προσαρμόζεται το μάθημά σας στο Survivor για να μην εσείς δεν τραβάτε τα παιδιά δηλαδή είστε ένα ανταγωνιστικό πρόγραμμα που χάνει από το Survivor, τι να κάνω εγώ τώρα αυτό θα κάνω, γαλλικό Survivor θα τους κάνει νωρό το γαλλικό Survivor κάτι τέτοιο ναι <laughs> Ίσως θα καταφέρω καλύτερα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 Ακόμα και αίματο, Προκειτώ όμως και για πλεώνασμα θράσους και απάτης. πολύ <Στονικές> Είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια τη κρίση που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Μπράβο! Και είναι όλα στη θέση του. Ενώ έχουμε τέτοιο ευχάριστο γεγονό, παραμένει η ζωή κανονική. Έχουν πάει όσοι έχουν δουλειά στη δουλειά του. Οι μισή από αυτού δεν έχουν πληρωθεί. Οι άλλοι δεν έχουν δουλειά, προφανώ δεν πληρώνονται κιόλα. Είναι όλα κανονικά. Ενώ έχουμε τόσο ευχάριστη εξέλιξη που δεν έχουμε επιβάρυνση. Και αντί να βγούμε όλοι δρόμου να χορεύουμε, συνεχίζεται η ζωή κανονικά. Όπως την γνωρίζουμε τώρα στι διαφημίσεις βγήκα λίγο έξω πήγα στη διπλανή αίθουσα που παραμένει εκεί ο Αποστόλης με το μικρόφωνο και σας περιμένει και για ένα-δύο λεπτά δεν είχε κίνηση και είχε ανεβάσει τα πόδια στο γραφείο και έβλεπε σελίδες στο διαδίκτυο δημιουργικού περιεχομένου οι οποίες καλλιεργούν τη φαντασία του ατόμου και την εκτοξεύουν σε πολύ ψηλά επίπεδα να το πούμε έτσι οπότε 211208200 αν θέλετε να τον διακόψετε να πάρετε και εσείς μέρος με το δικό σας τρόπο ό,τι πείτε σήμερα θα παίξει από την Τρίτη και μετά δηλαδή την Τρίτη έχουμε 2 Μαΐου που σημαίνει 8 ή 10 μέρες από την ψήφιση του πακέτου μέτρων που θα είναι το εξιτήριο για τα μνημόνια και από τα μνημόνια αλλά ταυτόχρονα θα είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο θα πούν οι βουλευτέ. Ναι, σε όλα, αλλά δεν θα έχει μέτρα όμω. Σύμφωνα πάντα με τη λογική των Σιριζών, έτσι όπως την ακούμε όλε αυτέ τι μέρε. Οι υπόλοιποι που δεν θα πάρετε τηλέφωνο τώρα για να μιλήσετε με τον Αποστόλη, να ακούσουμε τον Γιώργο Αμήρα και, και την αθλητική προσέγγιση τη πολιτική επικαιρότητα. Μέχρι πρώτην στην Ευρωζώνη υπήρχαν και άλλοι πανελευθυνιακοί. Δεν ήμασταν η μόνη ομάδα πανελευθυνιακό. Ήταν και η Ιρλανδία, ήταν και η Πορτογαλία, ήταν και η Κύπρο. Αλλά αυτές οι τρεις ομάδες πανελευθυνιακοί, να το πούμε έτσι, ανέβηκαν κατηγορία και τώρα παίζουν στο Champions League. Εμείς όχι μόνο είμαστε κατηλωμένοι στη Β' Εθνική, αλλά, χτύπα ξύλο, φοβόμαστε ότι μάλλον μπορεί και να πέσουμε και κατηγορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πανελευθυνιακός αξίζει έναν καλύτερο προπονητή. Αυτά λοιπόν στη Βουλή, από την αίθουσα τη Βουλή, έχουν γραφτεί όλα αυτά στα πρακτικά. Βεβαίω, τα περίφημα πρακτικά είναι ένα καταπληκτικό ανάγνωσμα. Το έχουμε πει πολλέ φορέ. Θα μπορούσε η Βουλή να έχει και έσοδα από όλα αυτά, να εξέδιδε, να τύπωνε και να μοίραζε, να πούλαγε τα πρακτικά τη Βουλή από κρίσιμε συνεδριάσεις. Αυτό εδώ το Αμοιρά είναι ένα από αυτά τα πολύ ωραία που θα μπορούσε κάποιο να βρει, να συναντήσει εκεί μέσα. Άλλωστε, είναι εκπρόσωποι μα όλοι αυτή, αντιπρόσωποι για την ακρίβεια. Οπότε θα, θα λειτουργούσε ω καθρέφτη αυτό το βιβλίο.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 Γιατί είναι ανοιχτό. Mm -hmm. Γιατί εκεί δεν φοβούνται οι ταξιζίδες πώ μπουν καινούργοι. Πείτε του μα** αυτού του Λεβέντη, του μα**, του, του Λεβεντομα**, ότι στη Γερμανία τα ταξί δεν είναι ελεύθερα. Την είχε πατήσει και το μέγκα. Υπάρχει βίντεο που ρωτήσανε το Γερμανό του ταξιζιάν που λιούνται και αγοράζουν τα ταξί εκεί και τους είχε πει 60 με 70 χιλιάρικα ότι δεν είναι ελεύθερα. Πείτε του μα** του Λεβέντη. Αυτό που είπε ο Λεβέτης για τους ταξιτζίδες, για την Uber δεν μιλάει κανένας που είναι παράνομο και διαφημίζεται παντού στο ίντερνετ και δουλεύουν ανενόχλητοι και έχουν πάρει όλη τη δουλειά και δουλεύουν τσάμπα και δεν πληρώνουν ούτε ποιά. Μπορούμε ο να πούμε ότι η Uber είναι το survivor των ταξιτζίδων. Τι να κάνουμε φίλε μου, είχαν πιο ανταγωνιστικό πρόγραμμα.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 Εμεί τα ομολογούμε αυτά ότι αυτή τη στιγμή απλά ψηφίσαμε και λίγο με το Μιχήρο Βέλτιστον. Όχι γιατί πιστεύαμε για τα όλια και για τα τέτοια. Αυτά είναι για του αφελεί. Απλά όντω αυτή τη στιγμή ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή. Περίμενε, γιατί σέχασα λίγο στο τέλο. Ήταν η λιγότερο χειρότερη επιλογή. Ποιο ο Τσίπρα. Ναι, ρε, άνετα. Α, δεν ήταν μια ίδια επιλογή. Ήταν μια άλλη, α πούμε, και ήταν η λιγότερο χειρότερη. Όπω βρίσκε ήταν ήδη. άλλη επιλογή. Δηλαδή, τι δεν ήδη? ήταν μια ίδια δηλαδή. Προφανώ και δεν ήταν η ίδια. Ο Τι με τον Γκούλι. Και, να σε καλά, χάρηκα. Να σου πω, να σου πω. Δεν δε μα αρέσει να λέμε δηλαδή ότι είναι διαφορετικό ο Τσίπρας Ναι, ναι, είναι διαφορετικό. Είναι Άναι. αυτό που λέμε για να μην νιώθει άσχημα. Για να μην νιώθει άσχημα, ε, είναι ιδιαίτερο. Δεν ναι, είναι διαφορετικό, δεν είναι ρατσιστικό. Είναι ιδιαίτερο. Είναι ξεχωριστό. Ε, είναι ξεχωριστό. Είναι. Είναι, είναι ένα παιδί του λαού. Το οποίο έχει κυκλοφορήσει και φωτογραφία με δύο κοβενίτσε. Εντάξει, μια χαρά είναι το παιδάκι. Εγώ όταν είδα αυτή τη φωτογραφία του Τσίπρα που είχε δυο γυμνώστε τη αριστερά δεξιά από το σχολείο που ήταν <χειάζοντα> ναι, ναι. Τον εκτίμησα λίγο παραπάνω Λέω οκ, okay, οκ, okay, αυτός είναι λίγο κανονικός Όχι σαν άλλο <χειάζοντα> το ξενέρωτο Αν έβλεπε ο <χειάζοντα> κυριάκο δύο που τριβότουσαν δίπλα με βυζιά γυμνά Θα τη συγχύει με το γάνι να της πιάσει μην κολλήσει τίποτα Ε ναι ρε μπράβο Αυτό είναι το θέμα ότι είναι ένας από μας ο Αλέξης Αυτό <χειάζοντα> και την Παρτούζα του θα κάνει Απλά το θέμα είναι ότι έμαθα από μικρό στην Παρτούζα Και δεν του είναι δύσκολο να το κάνει και σε λαό. Σα ακούσαμε και την προηγούμενη ώρα είναι το γνωστό σε όλου καλασνίκο. Κάναμε μια ευχή την προηγούμενη ώρα να την κάνουμε και για του τωρινού ακροατέ να ακούγεται μόνο ω μουσική, το καλάζικό στα Βαλκάνια, γιατί εδώ είμαστε αγαπημένο τόπο, ωραίο τόπο, έχει ενδιαφέρον, έχει εναλλαγές, Έχει ποικιλία από ποικιλία, έχει ιστορία, πολύ βαριά, έχει συμφέροντα και έχει παίκτη που παίζουν με τα συμφέροντα. Μικρή λαϊ, φτωχή μικρή τόποι, φτωχεί τόποι. Οπότε ιδανικό καμβά. Για τα παιχνίδια που πάντα γίνονται και πάντα τα Βαλκάνια έπαιζαν από τον προηγούμενο αιώνα τέτοιε μέρε. ήταν στα πάνω του και λίγο πριν βέβαια. Γιατί από εδώ η αφορμή δόθηκε για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά είναι ιστορία όμω. επιζήσαντες υπήρξαν αρκετοί από τότε. Ε, καλή είναι η ιστορία, έτσι να τα θυμόμαστε. Το μουσικό κομμάτι αυτό είναι ορχηστρικό, μάλιστα από Συμφωνική Ορχήστρα. Καλό είναι να ρίξουμε μια ματιά τι ακριβώ συμβαίνει και με στίχο. Τι γένα μου τι λασανά μου κλέψι βρασκείς κάθε φλέβα μου σέρνεται μέσα μου τα νεύρα μου. Χρόνια τώρα πέσω Αυτό είναι το κηπεδό μου, η πατρίδα μου και το όνειρο, το πατρικό μου. Είμαι Αλβάνο, του δεν πιστεύει στη Μεγάλη Αλβανία. Μετανάστησαν, του φέρνει με στη Γερμανία. Είμαι αποτέλεσμα ενό κύματο προσφύγων, φρέσκου. Είμαι Ρουμάνο, κυνηγημένο από τον Τζαουσέσκου. Βαλκάνιο, ποτέ δεν μιλινάει ο κουστάκι. Ούτε και εκεί, ανώκρανε φλωράκι του Νάτο στο κάτω-κάτω. Πότε είμαι εδώ και ποτέ εκεί. Δεν έχω πατρίδα, την βομβαρδίσα με την Κυρία. Είμαι Βαλκάνιο, σέρβο άμαχο και τα λυκ Όνειρα η λοιπόν σε κάθε μηναρά, Εγώ θα μείνω ξανά παίξω με τα πρόσφυγα που τα έπαθε εγώ. Κάθε μεταγκαστικό νόμου που έχει στα μάτια του την ψύχρα του δρόμου. Αυκάδια! Για κάθε παιδί, ξενιδεμένο. Με Αυτή την πολύ ωραία βόλτα, πάνω από τα βαλκάνια, γενικώ μουσικά πάμε στι αφιερώσει. Παραγγελιές όπως κάθε Παρασκευή, μπόλικες, αυτές θα μας πάνε στο μαγκαζίνο και αμέσως μετά στις 3.30 η Λιάννα Κανέλη ε, στα χέρια του Αντώνη Μορτάκη. Αυτός θα κάνει τα απαραίτητα για να κλείσει εκπομπή. Γεια σας.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 Είχε αίσιο τέλο. Ουσιαστικά ο Παπαδόπουλο απεχώρησε διότι είχε πει ότι εφόσον δεν θέλετε να σα κυβερνώ, δεν θέλετε να σα κυβερνώ. Εγώ δεν θέλω να σα κυβερνώ τυρανικά και εφόσον θεωρείτε ότι αυτό είναι το καθεστώ, είναι τυρανικό, εγώ θα αποχωρήσω. Εκεί το πήγαινα. Καλά το πήγε εκεί. Κοιτάζουμε για κάτι άλλο. Βάλτε το την Παρασκευή αυτά που λέει ο Παπάρα αυτό και αυτά που έλεγε ο αρχισυντάκτη στην τηλεοπτική ολιονοφρένεια. Θέλω αφιέρωση για Παρασκευή. Θέλω να βάλει από την ελληνοφρένεια του 2013 το απόσπασμα που παίξατε το τραγούδι του Βάρνα το πίημα, που λέει ο τύπος με τα γυαλιά ότι αυτό το τραγούδι δεν τραγουδέται από μπουζουκάδες, κατάλαβες πιο λέω. Και να βάλεις το τόνο να το τραγουδάει αυτό και να το παντάει ο τύπος, κατάλαβες. Και φυσικά αναφέρομαι στο Γιώργο Αγγελόπουλο. <κλησιά> <κλησιά> Γιώργο, stop, stop stop stop, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Ποιο θα πεις. Θα πω ότι η από το Σφαγκανάκη. <κλησιά> θα πω ότι η μπαλά του από το Σφαγκανάκη.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 Στη ζωή στο ρήμα, δυο μεροδούλοι, ξενοδούλοι, δερνανούλοι. Αφέντε δούλοι, ούλυ δούλοι, αφέντικο και μ' αφήνα νηστικό. Και μ' αφήνα νηστικό. Σήμερα <Τι> με τόσο σχετικά με τη Γαλλία που ακούμε, ξέρεις τι θέλει την Παρασκευή, Τα γαλλικά το βουστώλι. Λίγα και καλά.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 Jestem Sophie. Sophie, oh, je m'appelle Jenny Boti. Comment bien? Apostoli tout, tu pourrais savoir, tu sais que tu m'as dit que tu aimais bardzo Je veux savoir si tu veux me dire comment je vous par la France. Par la France, Ah, <tallengewizy> e, non, nie non, non non, odrzędzian, nie Ni non, nie odrzędzian, nie regretaryan. nie odrzędzian, nie odrzędzian, nie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 Μια ευχαριστή παρασκευή στην Πρωθυπουργά μας Με όλη μου την αγάπη Θέλω το welcome to the machine Και να βάλεις αυτά που έλεγε πριν και αυτά που λέει τώρα Ευχαριστώ πολύ έλεγε. Go back κύριε Μέρκελ <Ρι> Πρέπει να σας πω ότι όταν γνωρίζει έναν άνθρωπο Και μιλάς μαζί του Είναι διαφορετικό από την εικόνα <Ρι> Go back κύριε <κυρία> Μέρκελ <Ρι> <Ρι> <Ρι> Είμαι ο Αλέξης <Ρι> Κυρίες Σούιμπλε, Go back κυρίες και πολύ σοβαρός και σεβαστός πολιτικός και αντίπαλος εδώ εισαγωγικών, αντίπαλος Go back κυρίες Go back κυρίες και κύριοι Φέρο για την Παρασκευή. Χιούστον, Γουίτνεϊ. Μπουχάχαχα. Τι θυμάσαι. Σε είχε πάρει άλλα από το καζίνο τη Πάρνη, θα συζητούσε τον πορτοσάλτε. Τη έλεγε εσύ διάφορα. Και στο τέλο σε ρώτησε το όνομά σου. Γιατί είχε πάθει πλάκα με αυτά που τη έλεγε. Και τη μια Γουίτνεϊ, Χιούστον. Αλήθεια. Εγώ δεν το θυμάμαι που το έχω κάνει κιόλα. Εσύ πόσο κάμμενο πρέπει να είσαι για να το θυμάσαι.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 Κύριε. Που κόβει από κόμματα από τις εφημερίδες και γράφει έτσι τις λέξεις. Τα ξέρουμε εμείς αυτά. Έχω δει τη Βουίντε Χιούστον. Α, πλάκα έχετε εσείς εκεί πέρα, μάλιστα. Πλάκα έχουμε, αν τον θα σπέσουν τα δόντια. Αυτά τραβάει η κυρία Τσαπανίδου. Έλα Χριστέ και Παναδιά. Πρέτσε τρεβάει γυναίκα. Και κάθεται και χωρεύει και μόνη του. I will always love you. Α, ah, μάλιστα. Ο κύριο Πανολιά ποιο είναι πάλι. Αυτό που κάνει τον Κέβρι Κόσνερ, ο bodyguard. Ah. Ναι, ναι. Τέλο πάντων, έχω μπερδευτεί. Να τα στείλω από εκεί ή να περάσουμε να σαν αφήσω <laughs> και να μην έχουμε παρεξήγηση. Εσεί τι νοσείστε. Ε, εγώ τηλεφωνώ από το γραφείο του κυρίου Μπαρμπούτσι που έχει την εκπομπή υπουρέματα. Α, του Μπαρμπούτσι, πε το του Μπαρμπούτσι, ρε, παιδί μου, και ήθελα να ρωτήσω για κάτι βιγόνιε. Δυγόνιε θέλουν καστανόχωμα ή κοκκινόχωμα γιατί μου σκουλιάζει. Δυγόνιε θα το ρωτήσω. Ερώτα καλά, λένε κανένα χρήσιμο, το γράμμα ήταν το θέμα. Τα κυπουρέματα. Το κινήζει, ναι. Ναι, Γιατί από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή με πιάσκευα ένα κολοπιλάλα και πήγα και πήρα Α, μπράβο, ναι, ναι. Πολύ με ενδιαφέρει. Μπράβο, χειράω μα. Δεν έχω να πάρω μακαρόνια, αλλά πήρα την πυγόνια. Α, καλά, καλά. Ό,τι πιο χρήσιμο την εποχή μα. Τι να κάνω, να τα στείλω με κούριριριριρι υπόψη τη κυρία Ταπανίδου, τι να γράβω. Φαγώθηκε με αυτά τα γράμματα, τι λένε με σα Ε, θέλετε να μου πείτε τι να γράψω στο φάκελο Μέσα τι λέει ο φάκελος Όχι τώρα θα τον γράψω Μέσα έχει η παρουσιά σου κύριε Παρπούτσι Τη δουλειά σου Α του Παρπούτσι Πείτε μου η δουλειά του Παρπούτσι να καταλάβω Μα πού να φανταστώ να έχετε τέτοια προβλήματα Ε όχι πρόβλημα Λοιπόν ε, σημειώνετε ναι. Σημειώστε Χιούστον Ναι Whitney. Τι μου λέτε Τι είναι αυτό And I, I always Πώ σα li nazywam, to na zasłonięć! To nie jest jasne, że nie ma Εγώ είμαι η Ριάννα. εντάξει, εγώ είμαι η Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά보다 ο δουλειάς, θα φανά보다 ο Μια παραγγελία ήθελα. Επειδή αισθάνομαι χάλια και έχω στέρηση για την Παρασκευή, θέλω ένα πόντ πουρ μεγάλο για τον κύριο Μιχελογιανάκη. Μου λείπει, μου λείπει που λένε. Πώ ήρθε ο Ε, μου έχει λείψει <laughs> και τόσο καιρό, δεν μπορώ. Επειδή έρχονται και ψήφοι τώρα στη Βουλή για τα αμνημόνια θα, θα είναι ότι καλύτερο. Αυτό που δεν ψηφίζει τίποτα δεν του πούνε. Μεγάλη στέρηση μου έχει γίνει. Καλά είναι τώρα, έχει χαθεί και αυτό, δεν είπαμε έτσι. Δεν ξέρω, μην κάνει καμία απεργία πάλι πίνα, έλα γεια. Εγώ Η μόνε μπασιά μην το ΣΥΡΙΖΑ, ο Του μπέει του πασά. Εγώ είμαι Ω! Τέταρτο μνημόνιο. Σαφώ και θα το ψήφισω. Φιέστη, γε Και τσεβέ στο διπλανό, σου απαντούν στο πλευρό σου Μισολογιανάκι, χωρί σύνυμα είναι μηδέν. Πρωτοφός ή μια να πάει κατ' ο αριστερή κυβέρνηση. Για να βρει κορφή το παντό, τσίριζα πάτω, παντό. Τσίριζα πάτω, παντό. Και ποιος θα πούμε, κανένα. Και σε βεγάρι με το βόδι, άλλο μπόει κι άλλο, μπόδι, οργόνα τα ρέματα.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 Είναι ιδέα να σα πω. Ελεύθερα. Όταν βγαίνουν αυτοί οι μαλλιά και οι Τιπλέοι και οι άλλοι Συριζέ και οι νέο δημοκράτε όλοι αυτοί, βάλε μια ατάκα που είναι καταβλητική από τις φυσκοταλασσιέ που λέει μακριέ ο δούσε στον Παπαγινόπολο και γερύκα του λέει ρεσύσει, η παίρνει, είναι ωραία ατάκα, βάλτε να φάξει πλάκα γενά σου. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, επαλαμβάνει και αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Α, είναι μια δύναμη η οποία. Είχα, δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένα λεπτό. Αν δεν είχε κοινωνική αποδοχή, βρέχα. Συ υπέρνη. Ή αν δεν σα αρέσει ο όρο αποδοχή, τουλάχιστον από τον όρο κατανόηση. Σκάτα. Και να σα πω και κάτι άλλο. Είμαστε οι πορφυρογέννητοι. Βγάει το άλλο από εκεί. Άιδε. Θύμα. Άιδε ψώνιο. Άιδε σύμπολο. Θα θα ο αποδαώ δουνιάς Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο Άιτε σύμβολόνιο Αξυπνήσεις μόνο μιας Θα θα να αποδαώ δουνιάς Θα θα ο αποδαώ δουνιάς